You to be on the some so sit back and like me Inhale, inhale, the silence kind of of the well Y'all is designed for the female dreams I mean the apps for any representative any quiz Just to name, the name, like a waga If you came in his hand, well, I'm glad you Say nigga for of back the side holding within the doors of the world, my It makes won't ever grow, you know the more I'm not me niggas in the community, niggas But I know, not a ghost you can we at me goes the with the race उसका कोई मतलब नहीं है Καλησπέρα, παιδιά. Καλώ ήρθατε στο ραδιόφωνο του Βλέπω. Yeah. Σήμερα είναι ιδιαίτερη χαρά γιατί έχουμε στο Studio 3 και φιλοξενούμε του Σιμάν Μπαλντίν. Συγκεκριμένα, απέναντί μου είναι ο Λίσανδρο και ο Ρέστη Φαλιρέα. Τα δύο αδέλφια τα οποία ένωσαν τι δυνάμει του για μια ιδιαίτερη μπάντα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώ ήρθατε στο Studio 3. Καλησπέρα και από Καλησπέρα. Είχαμε την ιδιαίτερη χαρά πριν κάποιου μήνε να μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Τώρα μιλάμε face to face. Λοιπόν, λοιπόν. Ε, Αρχικά, ξανάρχισε ξανά στην Πάτρε για άλλη μια συναυλία. Πιστεύω ότι σα αρέσει πολύ η πόλη μα. Είναι πολύ ωραία και όσε φορέ έχουμε παίξει εδώ πέρα έχει γίνει πραγματικά. Έτσι, είναι είναι ιδιαίτερο ο κόσμο, γίνεται πολύ κέφι. Εσύ ορίστη. Ναι, όχι και, και την τελευταία φορά δηλαδή, που είχαμε έρθει και εμεί είχαμε εντυπωσιαστεί από το πόσο καλά πήγε το live. Στο. Αν κοιτάξω ότι έκλεισε αυτό. Έκλεισε το. Επειδή μένουν. Δυστυχώ. Ναι, εγώ δεν το ήξερα. Προσπαθώ. Ναι, και παίρναμε πάντα και εμείς πάρα πολύ καλά. Εντάξει, είναι πολύ ωραία πολύ. Και έχει και το γενικώ και το. και μετά τα λάθη όταν βγαίνουμε, mm. πολύ καλά. Είναι από πολύ, σίγουρα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ε, πρώτη βασική ερώτηση ουσιαστικά. Το όνομά σα φαίνεται από πού αποκόμισε τι επιρροέ. Η μουσική σα. Η μουσική μα. Και τι εννοώ, mm. δηλαδή, αν κρίνω από τον όρο, θα μπορούσα να σα χαρτίσω σεβ. Ουσιαστικά τι μαγειρεύετε. Εντάξει, ισχύει αυτό. Δηλαδή, είναι Η πολύ... μια... διαδικασία που κάνουμε μουσική είναι αρκετά κοντινή στο μαγείρεμα. Με την έννοια ότι ουσιαστικά επειδή χρησιμοποιούμε πράγματα τα οποία έχουν ήδη παιχτεί ή ήδη γραφτεί και τα συνδυάζουμε μεταξύ του με τρόπου που, που εμεί θεωρούμε ότι μπορεί να προκύψει κάποιο ωραίο αποτέλεσμα. Όπω βάζει υλικά μαζί ας πούμε, για ένα φαγητό, δίνουν... χωρί να ακολουθεί κάποια συνταγή, απλά επειδή έτσι πιστεύει ότι θα σου κάτσει. Ε, ναι, ουσιαστικά το, η μία μεριά είναι αυτή, προσπαθούμε να συνδυάσουμε ε, διάφορα στοιχεία από διαφορετικές μουσικές ε, και τα συνδυάζουμε όλο και περισσότερο και με τους μουσικούς που δουλεύουμε μαζί και με άλλους καλεσμένους γενικούς. Ναι, ουσιαστικά συνέχεια προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να συνδυάσουμε διαφορετικά πράγματα. Ξεκίνησε ουσιαστικά σαν πειραματισμό ή προέκυψε στη συνέχεια, Υπήρχε ένα βασικό μοτίβο ότι θα κάνουμε αυτό. Ξεκίνησε σίγουρα σαν πειραματισμό. Ούτω ή άλλω, από την αρχή, δηλαδή περίπου από το 2002 εκεί περίπου, ε, παράλληλα με το. Πρω... Πρώτον, τότε ήταν που έγινε ο πρώτο πειραματισμό με ένα ρεμπέτειο κομμάτι, με τον σαν Σαναρχόντισα, και αυτό ήταν το πρώτο που, ε, που τελικά οδήγησε στο, στο να γίνει ο Δίσκο Σιμάνμπαλ 2 ο πρώτο. Παράλληλα, και σε μια άλλη μπάντα που είχαμε τότε, πάλι πειραματιζόμασταν με σάμπλς και συνδυασμό με ζωντανή μπάντα, πώ μπορεί να συνεπάρξει αυτό το πράγμα. Τελικά, κατέληξε να γίνει το δίσκο σημαν παλιτή σαν concept album, οπότε, δεν, ενώ στο άλλο συγκρότημα, ουσιαστικά, παίζαμε με περισσότερο ξένη μουσική και παίρναμε πιο πολλοί, ξέρω, παίρναμε και πιο πολλά πράγματα από ή από οτιδήποτε άλλο. Ε, Αλλά ουσιαστικά ήταν πειραματισμό και από τη μία και από την άλλη. Δηλαδή, και με το να δούμε αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ελληνική παράδοση και, και ρεμπέτικα κτλ., και, και, στο, και στο αν μπορούμε και, και πώ θα εντάξουμε λούπε και προηγούμενα πράγματα με πιο δημιουργικό τρόπο σε ένα live. Συμφωνείτε απόλυτα, Λίτα. συμφωνώ. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Είστε πολύ, και θα πρέπει να γίνουμε πιο πολλοί, και να συσπηρωθούμε, παιδιά, οι μέρε είναι δύσκολε. Λοιπόν. Το επόμενο κομμάτι που θα ακούσετε λέγεται αργυλές. Λέγεται αργυλές. Το προλογίζει εδώ το μορφαγόρι. Λοιπόν, σας στέλνουμε εδώ πέρα παιδιά ψυχή και σώμα. Είμαστε όλοι εδώ. Δεν ακούγες είμαστε όλοι εδώ. Αλλά πάμε. Vamos <laughs> Κάνω μυζερούς να γελάνε και Ξεκινήσατε με το μόνιμο ντεπούντο σα το 2007 Είμαι τον και τέσσερα χρόνια αργότερα είχαμε το cookbook. σωστά. Τρία, εντάξει. Το τέλειο του 2010. Το τέλειο το, το το, το το, το του 2010. Τέλειο του 2010, αρχέ του 2011. Σωστά. Λοιπόν, μετά από όλη αυτή τη διαδικασία ε, και τα δύο άλλου που έχετε κυκλοφορήσει, πώ αισθάνεστε όσον αφορά τι παραγωγέ, όσον αφορά τι συνεργασίε και τι εμπειρίε που έχετε αποκομίσει. Ναι, σίγουρα είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Το, το πιο ευτυχέ, ας πούμε, αν θέλει, σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι γενικώ βλέπουμε ότι συνέχεια εξελισσόμαστε. Δηλαδή, κάποια πράγματα. Για να το πω απλά, μπορούμε να φανταστούμε περισσότερο τι θέλουμε. Δηλαδή, Τώρα, ας πούμε, επειδή πάλι είναι περίοδο που γράφουμε κοινωνία κομμάτια, ε, βλέπ, βλέπουμε ότι κατευθείαν αυτό που έχουμε στο μυαλό μα μπορούμε να το βάλουμε να ακουστεί όλα, Είτε να το ενοχλήσουμε, είτε να το ενορχιστρώσουμε, είτε οτιδήποτε. Και αυτό, εντάξει, είναι πολύ. Σε γεμίζει η αισιοδοξία, ρε παιδί μου, ότι μπορείς να συνεχίσεις να γράφεις μουσική, γιατί, ξέρεις, το η ίδια, ό, όταν κάνεις, ας πούμε, ένα άλμπουμ, τώρα που ετοιμάζουμε το, το τρίτο άλμπουμ, ε, δεν έχεις ακριβώς την ίδια, το ίδιο πάθος που είχε στην αρχή. Δηλαδή, στην αρχή εγώ έβγαζε ένα, ένα κομμάτι, μία λούπα, καθόταν ένα πιτάκι και εντάξει ήσουν δύο μέρες. <laughs> <Χαρούμενος>. <laughs> <laughs> ναι, στάξει, είναι και λόγω εμπειρία, δηλαδή ότι στο, στην αρχή όλα είναι δύσκολα με την έννοια ότι άμα δεν έχεις την εμπειρία, ε, είναι ένα μια, μια συνεχόμενο ψάξιμο για να βρεις τελικά και να ακουστεί καλά αυτό που έχει στο μυαλό σου. Είναι, είναι ειδικά σε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ενώ τώρα έχουμε περισσότερη εμπειρία και ε, αυτό είναι το ωραίο τώρα, δηλαδή ότι μια ιδέα μπορούμε να την πραγματοποιήσουμε Πολύ πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Δηλαδή ξέρουμε πολύ περισσότερο ότι καλά να κάνουμε τη δουλειά του στο στον Studio Και λιγότερα και με πιο απλό τρόπο, σε σχέση με παλιά. Με πιο απλό δηλαδή, τρόπο. Γράφοντας πιο απλά, βάζοντα λιγότερα όργανα, ξέρεις, γίνεται λίγο πιο λιτά, ας πούμε, όλο αυτό. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε στη συνέχεια για τον άλμπη που έχετε, που μας είπατε προηγουμένω, Πάμε για ένα κομμάτι να ακούσουμε και επιστρέφουμε ξανά πάμε. Έστσα και πάλι, εδώ στο ραδιόφωνο του βλέπω. Δίπλα μου είναι τα παιδιά από τη Μάμπαλτί, λήσαμε και ορέτη. Μίλησαμε προηγουμένω και μου είπατε τα παιδιά για την εμπειρία σα από τα δύο άλμπουμ. Μου είπατε ότι πλέον βλέπετε και κατευθείτε το μέλλον, λίγο αισιόδοξα όσον αφορά την εμπειρία που έχετε αποκτήσει. Ε, στο παρελθόν, αν επιστρέψουμε λίγο πίσω, θα αλλάζετε κάτι όσον αφορά κάποια πράγματα που έχετε κάνει. Και αν ναι, τι θα ήταν αυτό. Δεν νομίζω θα αλλάζαμε κάτι, εντάξει. Ναι, όχι, εντάξει, καλά. Όσον αφορά του δίσκους, τώρα, μα, ε, ξανακάναμε, ας πούμε, τον πρώτο συμμετοπρωτοδίσκο, θα το κάναμε αλλιώ σίγουρα. Αλλά δεν θα είχαμε καμία διάθεση νομίζω να το κάνουμε. Ναι, δεν. ναι. ναι. <laughs> σίγουρα. Σε καμία περίπτωση. <laughs> <laughs> Ωραία. Λοιπόν, θέλετε λίγο να μιλήσουμε λίγο για τι διασκευέ, ουσιαστικά τι μίξει που έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Που ουσιαστικά αυτό είναι που σα μάθαμε, αυτό σα γνωρίσαμε. Να μα πείτε λίγο πώ δουλεύετε. και τι είναι αυτό που σας έκανε ζεστούς με αυτό το γεγονός, με αυτή τη διασκευή, να ακολουθήσετε αυτό το δρόμο, δηλαδή. Συγνώμη, δεν καταλάβετε το τέλο τη ερώτηση. Ουσιαστικά, τι, τι ήταν αυτό που σας παρότρυνε να ασχοληθείτε με τη Α. διασκευή. Ε, ο τρόπος που δουλεύουμε είναι ουσιαστικά ότι είτε γράφουμε εμείς ένα κομμάτι, είτε βρίσκουμε ένα σημείο σε κάποιο παλιό κομμάτι το οποίο μας αρέσει. Ε, παίρνουμε αυτό το... το μουσικό μέρο και προσπαθούμε με αυτό να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ε, και, λέω και πάλι ότι η ίδια διαδικασία είναι είτε το κομμάτι το έχουμε γράψει εμείς, είτε το έχουμε πάρει από κάπου αλλού. Ε, τώρα, ο τρόπος που τα επιλέγουμε είναι, λίγο, είναι, είναι καθαρά μουσικός, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο, κάποιο άλλο κριτήριο. Βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να οδηγήσει κάπου αλλού, όταν μπορεί να γίνει αυτό και αυτό, αυτό το οποίο οδηγεί αρχίζει και μας αρέσει. γιατί υπάρχουν και πολλές προσπάθειες που έχουμε κάνει που δεν δουλέψανε. Αρχίζουμε και, ξέρεις, μας αρέσει και το δουλεύουμε και κάπως έτσι γίνεται ένα, ένα κομμάτι καινούριο. Mm -hmm. Έχω... Το ότι μας παρότρινε, εντάξει, ότι σε άλλους ασχολιόμασταν με τη μουσική, νομίζω ότι είναι πιο πολύ από επιρροήσεις που είχαμε από ξένη μουσική και ότι αυτό άρχισε να γίνεται έξω πολύ, δηλαδή τα samples ουσιαστικά και το... Και το προσπαθήσαμε επειδή δεν είχε γίνει στην Ελλάδα απλά και επειδή ήταν κάτι που μας άρεσε και ήταν κάτι που, που το βλέπαμε, το συναντούσαμε συνέχεια στη μουσική που ακούγαμε. Ε, και μέσα από τον πειραματισμό και αυτά μας βγήκε προς τα εκεί, δηλαδή έγινε τελικά. Ε, είδαμε ότι δουλεύει και άρχισαμε να το κοιτάμε από διάφορε πλευρέ την ελληνική μουσική και μπορούμε να το κάνουμε αυτό με ελλην... Μάλιστα. Λοιπόν, ε, μένω σε αυτό που είπε εσύ, ορίστε, με τη λέξη σάμπλη. Έχετε πει στα κοιτέ συνεντεύξει ότι έχετε χρησιμοποιήσει σάμπλη. Mm -hmm. Προφανώ αυτό το καταλαβαίνουμε mm -hmm. όλοι όσοι ασχολούμαστε με τη μουσική. Υπάρχει μια σκέψη για ένα album το οποίο να αποτελείται να να είναι δική σα δημιουργία. Εξ ολοκλήρου δηλαδή. Γενικώ αυτό το κάνουμε, το, συνδυ... το συνδυάζουμε δηλαδή, ε, μέχρι τώρα. Ε, γεν... δεν, ε, μέχρι τώρα δεν έχουμε σκεφτεί να βάλουμε ε. κάποιο. κάποιο όριο, αλλά να πούμε ότι τώρα δε, ξαφνικά δεν θα χρησιμοποιούμε samples ή δεν θα χρησιμοποιούμε ή δεν θα γράφουμε εμείς μέρη και όργανα δηλαδή δεν, δεν, βλέπουμε, δεν έχουμε βρει δηλαδή, δεν βρισκόλωγω λόγο για να, να βάλουμε ένα όριο και να πούμε ότι θα κάνουμε μόνο αυτό ή μόνο το άλλο εντάξει τώρα μας κάποια στιγμή πούμε ότι θα κάνουμε ένα δίσκο που απλά θα μπούμε σε ένα studio και θα παίξουμε μπορεί να γίνει κάποια στιγμή στο μέλλον αλλά δεν είναι νομίζω Σίγουρα τώρα, πάλι που δουλεύουμε δίσκο, πάμε με την παραδοσιακή ανοιχτή, δηλαδή χωρίς, χωρίς κανένα περιορισμό, πάμε να γράψουμε ότι και ό, όπως βγει, ό,τι βγει θα βγει τέλο πάντων. Τώρα συγκεκριμένα έχουμε γράψει και ένα καινούριο κομμάτι που είναι ο εξ δικό μας, ε, αλλά και στου προηγούμενου δίσκους υπάρχουν. Ε, δηλαδή γύρω στα τρία με τέσσερα κομμάτια σε κάθε δίσκο είναι χωρίς κάποιο σάμπλ. Αλλά... Συμφωνώ και εγώ με αυτό που λέω ο ότι... και... Αλλά θέλω να πω βασικά ότι ο διαχωρισμό αυτό είναι λίγο σχηματικό. Δηλαδή, ο κόσμο θεωρεί ότι εντάξει, άπαξ και παίρνει ένα sampling, είναι... δεν είναι κάτι που έχει κάνει Το οποίο φυσικά και ισχύει σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, δεν θα μπορούσαμε στον δίσκο να έχουμε γράψει ε, και το έθελο πια και το mm. πόσο λίπαμε. Και τι έχουμε δείξει. Προφανώ, εννοείται ότι έχουν... είναι μεγάλοι συντέτε, μεγάλοι τραγουδιστέ. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς νιώθουμε ότι σε κάθε κομμάτι, είτε είναι δικό μας, είτε είναι remix ή διασκευή, ε, το, είναι κάτι δικό μας, δηλαδή το δουλεύουμε σχεδόν από το μηδέν. Θα θέλατε να μου περιγράψετε λίγο αυτόν τον τρόπο, αυτή τη διαδικασία. Πώς επιλέγετε κατά κάποιο τρόπο, αν επιλέγετε, ή τυχαία, ε, ένα κομμάτι παλιό, ε, και τη διαδικασία που κάνετε είτε στο σπίτι σα είτε στο studio όλοι μαζί. Συνήθω γίνεται πολύ απλά. Δηλαδή, απλά ακούγοντα ένα κομμάτι, ανάβει το λαμπάκι πάνω από το και φυξέ σου, έρχεται μια ιδέα και μετά τη δοκιμάζει και ή βγαίνει ή δεν βγαίνει. Όταν, όταν κάτι άρχισε και μα ταλαιπωρεί πολύ και τελικά δεν δουλεύει, συνήθω το τέλο το παρατάμε. Δηλαδή, δεν, δεν βγάζει πουθενά. Οπότε δεν είναι. Ε, δηλαδή, ξεκινάει πάντα έτσι με μια ιδέα και μετά, και προσ, άμα δούμε ότι δουλέψει, μετά αρχίζουμε και προσθέτουμε στοιχεία, πράγματα, το δοκιμάζουμε. Εντάξει, κάποια μπορεί να δουλέψουν, κάποια όχι. αλλά νομίζω τα, τα καλύτερα δηλαδή τα πιο πετυχημένα από τα κομμάτια που έχουμε κάνει έχουν βγει πιο εύκολα από όλα δηλαδή είναι αυτά που βγαίνουν πιο γρήγορα και πιο εύκολα, δουλεύουν Κοιτάξει. όλα κατευθείαν δηλαδή. <laughs> Σε πιο τεχνικό επίπεδο ε, και πάλι βάζουμε όλα τα κομμάτια μας δηλαδή και τα δικά μας και τα sample, ε, ξεκινάς με ένα, με ένα βασικό θέμα δηλαδή που έχει ακούσει, που έχει γράψει Συνήθως το πρώτο που κάνα, πράγμα που κάνουμε είναι ότι δοκιμάζουμε τι beat ταιριάζει. Γιατί το beat καθορίζει ε, όχι μόνο το, το tempo και αυτά, αλλά και το, την αισθητική του κομματιού γενικά. Δηλαδή βάλει ένα hip hop beat, θα πάει σε πιο hip hop. Αν το κάνεις ξέρω εγώ disco ή ξέρω, πιο ηλεκτρονικό ή οτιδήποτε. Ε, οπότε έχοντας και ένα... Μιλάμε τώρα για... μπορεί να είναι ξέρω, μια λούπα τίποτα, πέντε λεπτά. Και ξεκινάς με αυτό ουσιαστικά, το οποίο έχει καθορίσει λίγο πολύ το στυλ και μετά αρχίζει και φτιάχνει μια στοιχειώδη δομή. Δηλαδή, αν θα χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο μέρο, αν θα γράψει ενδεχομένω με βάση ένα sample που έχει πάρει, να θα γράψει μια καινούρια μελωδία που να ταιριάζει με αυτό. Ε, φτιάχνουμε μια δομή και στη συνέχεια αρχίζουμε και προσθέτουμε σιγά-σιγά τα όργανα. Και πάνω στη διαδικασία που προσθέτει τα όργανα και αρχίζει και ακούγεται πλέον πούμε, το κομμάτι, βλέπει. μετά και ξαναδουλεύει τη δομή. Γιατί εκεί πέρα συνήθω βλέπει ότι ένα. Το τάδε σημείο μπορεί να μην το έχει δώσει πολύ σημασία στην αρχή, ξαφνικά όταν το παίζει μια κιθάρα και τα πνευστά, γίνεται πάρα πολύ ωραίο ή το αντίθετο. Περίμενει να γίνει πάρα πολύ ωραίο και τελικά είναι λίγο αδιάφορο, οπότε το βγάζει. Και μετά, εντάξει, το δουλεύεις, το δουλεύει, δουλεύει και είναι έτοιμο. Μάλιστα. Θα θέλατε λίγο να μιλήσουμε για τι συνεργασίε που έχετε κάνει 7 χρόνια, mm -hmm. τα ονόματα που έχετε συνεργαστεί και στο δεύτερο δίσκο που έχουμε συνεργασίε και από το εξωτερικό, αλλά και ονόματα από Να αναφέρουμε κάτι από αυτά. Οι συνεργασίες που έχουμε κάνει, εντάξει, θα ξεκινήσουμε λέγοντας για τη Δήμητρα Γαλάνη και την Ελένη Λιγοπούλου που έχουμε κάνει ένα remix ενός δικού, της, δικού τους κομματιού από την καθεμία, τα, τα χάρτινα της Δήμητρας και το, τα παιδιά της γειτονιάς της Ελένης. Ε, τι άλλο, έχουμε κάνει συνεργασίε με αρκετού Έλληνε MC όπως ο Ισβολέας ε, στον Αργυλαίμου. Που είναι στο Cookbook, με τον MC Gingham, με τον οποίο παίζουμε και live. Έχουμε συμμετέχει σε διάφορα κομμάτια. Ο BNC που είναι ένας ε, Έλληνας MC με καταγωγή από τον Αγίο Δομήνικο, που είναι και στο, είναι στο Cookbook και επίση παίζει μαζί μα αρκετά συχνά. Ε, από το έξω είναι η The Limited Habits, την mm -hmm. Αμερική που ήταν στον Μπουσκαρίτμα, του γνωρίσαμε όταν είχαν έρθει εδώ. Ο Max O'Learyτα -Right από του Οχώ Και με το μαζονάκι έχουμε κάνει ένα κομμάτι mm. παλιότερα. Πολύ mm. ωραία. Mm. το πρωί. Αυτά νομίζω, δεν υπάρχει ναι, κάποιο άλλο ναι. που να ξεχνάω. Ναι, αλλά με τον Μαξ, ναι. Επίσης, ο το... DJ Panko από αυτό το Μπρούχο έχει κάνει ένα remix στο Samba mm. Clarinna. Α, και ο Brother Culture από την, ναι, ναι. την Αγγλία που έχει ραπάρει σε ένα κομμάτι. Υπάρχουν κάποια κάθεση από αυτέ τι συνεργασίες που έχετε κάνει οι οποίε ουσιαστικά δεν έχουν κυκλοφορήσει σε κάποιο από τα δικά σα άλμπ Ε, υπάρχει μια τέτοια σκέψη στο μέλλον ή... Δεν, αυτό που εννοείς δεν είναι κάποια συνεργασία, δηλαδή κάποια σε αντεφάσεις πριν βγάλουμε το, το πρώτο δίσκο mm -hmm. είχαμε βγάλει ένα, ένα bootleg που είχε κομμάτια του πρώτου δίσκου με μια καπέλα από γνωστούς MC's. Δωθώ, του Dre του... Αυτό λες. Του Jay-Z. Αυτό πρέπει να λέει. Ναι, αυτό ήταν σαν... Αυτό ήταν στη λογική μάσα, δηλαδή ότι ήταν συγγλάκια που δεν πρόκειται ποτέ να κυκλοφορήσουν Α, κανονικά. Αλλά δε, δεν υπάρχουν συνεργασίε που να μην τι έχουμε κυκλοφορήσει. Mm. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι. Σε αυτό περίπου. Α, σε αυτό περίπου. Okay. Νόμιζα ότι θα γίνει μια κυκλοφορία στο μέλλον σε πιο επίσημο. Α, ναι, εντάξει, εντάξει, εντάξει, πολύ επίσημα να βγάλει τέτοιο που έχει πάρει JZ, Λίγο δύσκολο. <laughs> <laughs> τα Massa αυτά γενικώ <laughs> είναι καλά. Τα κυκλοφορούν πάρα πολλά δεν, και ε, ποτέ δεν βγαίνουν επίσημα. Βέβαια, όχι, και δεν, δεν ενοχλεί κανέναν όσο εμένουν σε αυτό το επίπεδο. Γιατί είναι πιο πολύ για DJ, για αυτό, αλλά δεν μπορεί να τα κυκλοφορήσει κανονικά. Καν. Όχι. Okay. Λοιπόν, είπατε προηγουμένω ότι ετοιμάζετε ένα νέο δίσκο, ότι έχετε μπει σε μια νέα διαδικασία και γράφετε. Mm. Θέλετε να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, επειδή πιστεύω ότι αυτό αρκετό κόσμο θα θέλει να μάθει. Mm -hmm. ε, μ, περνάμε πολύ καλά προ το παρόν. <laughs> <laughs> Μα κάθεται. Ε, κοίτα, τώρα ξεκινήσαμε γιατί είχαμε πάρα πολλά live φέτο και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Οπότε δεν είχαμε πολύ χρόνο για στούντιο. Με εξαίρεση δηλαδή ένα κομμάτι το οποίο λέγεται Byla of και είναι remix του. Πώ το λέγεται. Χορέψε μου τη Tzifedeli, νομίζω είναι <laughs> ο τίτλο. <laughs> το οποίο αρχικά μα έδωσε την ιδέα ένα Ελληνοαμερικάνικο μόνο παραγωγό. Αλλά η συλλογή αυτή νομίζω τελικά δεν είναι ποτέ. Οπότε τελικά το κυκλοφορήσαμε Ε, το οποίο σύντομα θα το δώσουμε και στα ραδιόφωνα. Πολύ ωραία. Τώρα γράψαμε ένα καινούριο κομμάτι που είναι και, έχει και στίχου δικού μα για πρώτη φορά. Το οποίο μπο μπορεί και να το δώσουμε και αυτό στα ραδιόφωνα πριν από τα Χριστούγεννα. Και χτε βρήκαμε μια πολύ ωραία λούπα, <laughs> Εδώ ωραία Και και την, την οποία θα την παίξουμε τώρα πρώτη φορά στην Πάτρα, ιστορική στιγμή αυτή σήμερα. Σήμερα το βράδυ. Ναι, ναι. ναι, θα το βάλουμε, έχουμε ένα μεσό κομμάτι στο live που είναι πιο πολύ dj-set με, το, με τον MC Ginga, mm -hmm. δηλαδή ε, είναι σαν ε, ένα, ένα δεκάλεπτο τέρατο που είναι πιο πολύ hip hop και loops και ε, Και θα το, θα το βάλουμε εκεί σήμερα, σε, σε πρώτη, σε μια, για μια πρώτη δοκιμή. <laughs> Test drive. Πολύ ωραία. Και γενικώ έχουμε ακούσει κομμάτια, έχουμε και βέβαια αρκετά κομμάτια τα οποία παίζουμε live και θέλουμε να τα βάλουμε στο δίσκο, δηλαδή τουλάχιστον 2-3, κυρίως Balkan κομμάτια, mm -hmm. ε, και έχουμε αρκετές ιδέες. Δηλαδή... Υπάρχει ουσιαστικά ένα πλάνο για να γίνει κάτι σύντομο, θεσιαγωγικά αυτό. Ε, γενικά σκεφτόμαστε να μην περιμένουμε να, να, δηλαδή να, να, κάνουμε, να βγάζουμε τα κομμάτια με, με, με ένα ρυθμό ουσιαστικά μέσα στο χρόνο και πριν βγει τον άλμπουμ και, και πριν βγει ο δίσκος επίσημα και πριν να βγει τον άλμπουμ <laughs> Οπότε ναι, θα τα κυκλοφορούμε σταδιακά και στην πορεία. Δηλαδή, μόλι βγαίνει ένα κομμάτι ουσιαστικά, μετά από λίγο θα το κυκλοφορούμε θα το δούμε στα ραδιόφωνο. Δεν υπάρχει λόγο να περιμένει. Μάλιστα. Κανείς, Ωραία, λοιπόν. Φίλοι ακροατές, περιμένουμε ουσιαστικά νέο album και αρκετά κομμάτια. Κομμάτια, κομμάτια, κομμάτια το άλμπουν, πρώτα τη Μομπαλτή και στη συνέχεια ολόκληρο album. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα και επιστρέφουμε εδώ ξανά στο ραδιόφωνο του Βλέπω. que se quiere con esa olla a volir es only madre ese loco tal me dio que Let's <laughs> go. Εξανά στο ραδιόφωνο του Βλέπω με τα παιδιά της μπαλτί Θα θέλατε σήμερα τώρα να μιλήσουμε λίγο για την περιοδία που είχατε την καλοκαιρινή, που ήταν αρκετή, πιστεύω. Φέτος, γενικά, ναι, το είπαμε και πριν, παίξαμε αρκετά. Ε, γιατί εκτός από τη, την περιοδία αυτή, δηλαδή, αν μιλήσεις, από την αρχή της χρονιάς, ξεκινήσαμε με, με τα live στο Σταυρό του Νότου. Mm -hmm. Ήταν πολύ ωραία. Μετά αμέσω, δηλαδή με το που τελειώσαν αυτά, Την επόμενη μέρα όλα παίζαμε στη Γερμανία, που κάναμε και ένα τουρ τρεις εβδομάδε. Πήγαμε σε νομίζω 13 πόλεις συνολικά. Ε, και μετά το η καλοκαιρινή περιοδία που είχε εντάξει, πολλά live σε όλη την Ελλάδα και τρία, τέσσερα, όχι νομ... πέντε. Πέντε, ναι, πέντε, πέντε φεστιβάλ στο, στο εξωτερικό. εξωτερικό, εκ των οποίων δύο από αυτά στο Zigget που είναι στην Ουγγαρία και το Lowlands που είναι στην Ολλανδία, uh, στην Ολλανδία λίγο έξω από το Amsterdam. Ε, ήτανε πάρα πολύ ωραία live και πάρα πολύ ωραία φεστιβάλ. Και, γενικώς είναι ένα από, από τα πιο μεγάλα φεστιβάλ στην Ευρώπη. Ε, συγκεκριμένα το Ziket είχε ψηφιστεί πέρυσι το καλύτερο φεστιβάλ στην Ευρώπη. Αν και φέτο δεν πιστεύω, δηλαδή συγκρίνοντάς το με άλλα... Ε, δεν εμάς είναι... μας άρεσε πιο πολύ το Lowlands, αλλά ναι... Είναι... Ε, είχαν και τα δύο ιδιαίτερα ονόματα πάντως. Ναι. Καλά σιώμα. Εγώ δεν μπορούμε να... Το Lowlands πάντως ήταν πραγματικά, δηλαδή. Μια αποκάλυψη. δηλαδή Μάλιστα. Λοιπόν, θέλετε να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Παρατηρείτε, ουσιαστικά, διαφορές στο κοινό του εξωτερικού από το κοινό της Ελλάδας. Γενικώ το κοινό στη Βόρεια Ευρώπη είναι, ε, εκδηλώνεται πολύ πιο, πολύ πιο εύκολα με την έννοια πια... ενώ εντάξει, μπορεί να λέμε ότι η Βόρεια Ευρώπη είναι πιο κλειστή, ξέρω εγώ πιο ξενέρωτη οτιδήποτε. Δε. Αυτό που γίνεται όμως είναι ότι όταν πηγαίνουν σε μια συναυλία πάνε για να διασκεδάσουν. Δεν... Δεν, έχουν, δεν περιμένουν, δηλαδή με το που ξεκινάει να συναυλία και ξεκινάνε οι συναυλίες στι 9. Mm -hmm. ε, ο κόσμος ξεκινάει να χορεύει και, ε, και σταματάει όταν τελειώσει το live Δηλαδή δεν έχει αυτό το πράγμα που γίνεται στην Ελλάδα που, που, ε, που γίνεται Ουσιαστικά υπάρχει αυτή νο, τη, λίγο η νοοτροπία από τα, απ τα κέντρα που, ξέρεις που πρέπει να πιείς, να κάτσεις να είναι mm -hmm. το πρόγραμμα 3-4 ώρες και να... είναι. Ε, Τα live γίνονται ναι και το οποίο είναι νομίζω καλό και για τους μουσικούς και για, το, και για τη συναυλία και για το κοινό είναι σίγουρα καλύτερα. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, δηλαδή, νομίζω ότι γενικά στην Νότια στην Ευρώπη, νότια Ευρώπη είναι κάπως έτσι δηλαδή, και mm. στην εταιρεία που παίξαμε φέτος σε δύο φεστιβάλ. Πάλι είδες ότι ο, βλέπουμε ότι ο κόσμο ενώ όχι ότι δεν περνάει καλά ή ούτε του αρέσει αυτό που ακούει, ε, αλλά του παίρνει ώρα για να ζεσταθεί. Mm. Δηλαδή πρέπει να παίξει τα ποιότητα κομμάτια για να αρχίσει να, να κουν Στο... Πη... Πηγαίνοντας δηλαδή βόρεια είναι κρυθή αντίποτα δεν έχει από το πρώτο κομμάτι. Ωραία. Εγώ με έχει πλάγια γιατί ε, σίγουρα σούμε, και στην Ιταλία που πάμε είναι όσον αφορά τον κόσμο, στην, στην επαφή με τον κόσμο πέρα από τη συναυλία ε, είσαι πιο, πολύ πιο κοντά, είναι δηλαδή πολύ πιο, πιο, πιο εύκολο να, να, να, να υπάρξει νέο. Υπάρχει οικειότητα. Ναι. ναι, υπάρχει οικειότητα και ναι, ε, αλλά, αλλά αντιθέτως αυτό είναι τελείως ναι, αντίθετο ναι. την ώρα του live. Ενδιαφέρουσα διαπίστωση αυτό. Και μόλις. στη μουσική υπάρχει κοιότητα. Δηλαδή mm. και μουσικά καταλαβαίνουν πολύ περισσότερο. Του είναι πολύ πιο οικεία τα ακούσματα. Αλλά παρόλα αυτά αξίζει. Θέλουν. Ωραία. Λοιπόν, προτιμάτε να παίξει ουσιαστικά τώρα έξω ή και στην Ελλάδα. Εντάξει. Παντού θέλουμε παντού. να παίξει. Δηλαδή, ένα, μπορεί να κάνει ένα καλό live και να περάσει τέλεια και ο κόσμο να τα σπάσει. Δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν είναι ο γενικό κανόνα. Τώρα μπορεί να πα κάπου και να μην το πιστεύεις να περιμένει όταν είναι ένα βαρετό live και να είναι το καλύτερο live που έχει κάνει, α πούμε. Yeah. Δεν, δεν μπορεί να το προσδιορίσει ούτε, ούτε να το προβλέψει. Συμφωνεί. Ναι, ναι, σίγουρα. Δεν... Okay. Γενικώ και μέσα. Στην αρχή δεν... είναι περίπου γιατί εμεί ξεκινήσαμε σαν τον πρώτο δίσκο που ήταν τελείω του διαρκώ. Δεν είχαμε live, και το live χτιστήθηκε στην πορεία Εγινάμε πολλές αλλαγές, τα, δηλαδή Μέχρι εδώ αυτά τα 4-5 χρόνια ε, Και τώρα το έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, το οποίο Αυτό απ' την άλλη έχει βοηθήσει, γιατί δεν το έχουμε βαρεθεί, το εξελίσσουμε συνέχεια ε, και, και εμένα τουλάχιστον προσωπικά, μου αρέσει όλο και περισσότερο ε, Και... Όσο πιο, καλά, όσο πιο πολύ σε αρέσει και όσο πιο καλό πιστεύεις ότι βγαίνει τόσο πιο καλά περνάς και τόσο πιο πολλά live να κάνεις δε. Μάλιστα, ωραία ε, Μια ερώτηση που θα ήθελα πάρα πολύ να σας ρωτήσω είναι από ποιες είναι οι πιο όμορφες και περίοδες στιγμές που σας έχουν εμφανιστεί σε κάποιο live ε, <laughs> Μπορούν να είναι και μία, δεν ξέρω, ή πολλέ. Κοίτα, δεν, είναι, δεν υπάρχει αςούμε, μία στιγμή δηλαδή Εντάξει, σίγουρα όταν σούμε, το καλοκαίρι που παίξαμε στην Τεχνόπολη, όταν ανέβηκε η Μέρλίδα στη σκηνή. Ε, εντάξει, ο κόσμο δεν έχουμε, δεν έχουμε ξαναδεί τον κόσμο να κάνει έτσι. Δηλαδή, δεν είναι, έχουμε δει τον κόσμο να τα σπάει, ξέρω να χορεύει, να φωνάζει, αυτό, αλλά αυτή η ενέργεια που νιώσαμε εκείνη τη στιγμή δεν είναι κάτι άλλο. Mm. Λε και ήταν το καλύτερο πράγμα που του είχε συμβεί, α πούμε. και εντάξει, η Λίδα έπαθε πλάκα, το περίμενε. Mm, μάλιστα. Ε, Αλλά γενικώ πέραν από εντάξει ορισμένες τέτοιες στιγμές που σίγουρα συμβαίνουν ε, αυτά που είναι ωραία είναι, ξέρεις, να είναι μια, ένα αστείο σημείο σε μια μέρα. Δηλαδή εκεί που είσαι ξέρω, τρεις μέρες με στο βαν και πηγαίνεις από την μία πόλη στην άλλη και σε πτώμα κορασμένους, εκνευρισμένους ξέρω, και όλα αυτά εξαφνικά γίνεται κάτι αστείο και, ξέρεις, και αυτό θυμάσαι τελικά, δηλαδή γυρνώντα. Γι' αυτό το λέω, γιατί σε ρωτάω. Ξέρω εγώ, ένα αστείο σκηνικό που συνέβη φέτος, το οποίο εντάξει θα μπορούσε να είναι τραγικό, αλλά τελεισπονό το κατέληξε σε αστείο, είναι ότι είχαμε ένα τριήμερο πάρα πολύ, πολύ δύσκολο, από όψη μετακινήσεων, που παίζαμε την πρώτη μέρα στο Πήλιο, ε, σε ένα φεστιβάλ που ήταν ένα αυ αυτοδιοργανώμενο κάμπινγκ στην ουσία. Ε, μετά την επόμενη μέρα παίζαμε στην Κέρκυρα, ε, τώρα θα αρχέ Αυγούστου με πολύ ναι. ζέστη, το οποίο είναι... Δεν νομίζω ότι το έχει κάνει κανένα άνθρωπο ποτέ αυτό, γιατί δεν υπάρχει λόγο να πω σαν το πλύσει στην Κέρκυρα. Αλλά τέλο πάντων είναι 6 ώρε διαδρομή. Ε, και μετά είναι το πλοίο, και μετά είναι. Σαν ναούτσε κιλά, είχε και την άλλη μέρα πήγαμε χαλκιδική από την Κέρκυρα, άλλε 6 ώρε δρόμου, πάλι πλοίο, πάλι αυτά. Ε, λίγο λιγότερο αυτό, εντάξει. Ναι, λίγο Αλλά λιγότερο, και πάλι. Στην ερχόμενη ήταν πέζαμε, λοιπόν, Παίξαμε σε ένα beach bar, εκεί πέρα στη Βουρβουρού, που είναι το μεσαίο, στο μεσαίο πόδι. Ε, και ενώ ήμασταν πτώματα, τέλος πάντων το, μετά το live, ήταν και ο Ισβολέας εκεί πέρα. Οπότε, Πέξαμε παραπάνω, μετά τέλειωσε το live και μετά παίξαμε και DJ set. <laughs> και μετά μείναμε και εκεί πέρα και χορεύαμε και το είπαμε γύρισαμε πέντε η ώρα εκεί που μέναμε. Μέναμε σε κάτι τα παρεπτόντω, το οποίο ήταν λίγο αστείο. Ήταν το ξεκινήμα του tour αυτό, του καλοκαιρινού, γενικώ. Οπότε αυτό που είχε γίνει ότι αυτό ήταν το πιο δύσκολο τρίμερο που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Μετά ήταν σχετικά πιο βαδά τα πράγματα. Οπότε την τρίτη μέρα, ενώ, να μα μα βγει καιρό ότι ξέρει. Τέλειωσε όλο, τα το Και την επόμενη, επόμενη μέρα, διακοπές. την επόμενη μέρα είχαμε κενό. Δηλαδή, mm. θα, είχαμε μια μέρα κενό και θα παίρναμε το αεροπλάνο για να πάμε χανιά, που ήταν το επόμενο live, αλλά με μια μέρα. Οπότε πήγαμε για μπάνιο στο Χαλκιδική, όπου ο Ιχολύπτη. Ο Γρηγόρη ο Μάχο. Ο Γρηγόρης ο Μάχο, αφού. ο, ο, ο... <laughs> ο άνθρωπο. αποφάσισε να βουτήξει στην, ε, στο νερό με τα κλειδιά του βαν, ε, το οποίο είχαμε πάρει στην παραλία με όλα τα πράγματα μέσα. Και βγαίνοντα, μετά από λίγο τέλο πάντων, αφού χαχανίσαμε λίγο τέλο πάντων, συνειδητοποίησαμε ότι δεν υπάρχουν τα κλειδιά του βαν. Και δεν είχαμε ούτε τρόπο να πάρουμε τα πράγματα, ούτε να. εντάξει, το οποίο ήταν κρύο υδρότα, γιατί πρέπει να προλάβουμε και αεροπλάνο. Το προλάβατε το αεροπλάνο. Και τέλο πάντων, με κάποιο. Τι ρώτησαμε να παίρνουμε τηλέφωνο, να το γραφείο, και στο βάν, να το. να μα κλειδιά από την Αθήνα τώρα. Όταν στέλνει, βγήκε κατευθείαν στη θάλασσα να ψάξει. Με μάσκα. Χωρί μάσκα. <laughs> Εμεί πήγαμε να ψάξουμε μάσκα. Μπα βρούμε στην παραλία κάποιον που να έχει μάσκα. Ε, και τελικά κάποιος άλλος που ένας από αυτούς που κάνα μπανίστα στα ρηχά το βρήκε και κάνει ποια νόη είναι αυτό και είμαστε όλοι, ξέρεις, το πιστεύαμε και αφού γίνεται αυτό που στέλιωσε όλη την εκείνη την ώρα έψαχνα μέσα στα βαθιά άξοπλα, okay. εμφανίζει το ο οποίος είχε βρει γιατί εκτός από τα κοιλιά του είχαν πέσει και το πορτοφόλι με την ταυτότητα και είχε βρει την ταυτότητα. Δεν θα μπορούσε να βρει ούτε το ο Δηλαδή όχι μόνο έχει χάσει τα κλιά, έχει χάσει και την ταυτότητα. Και τελικά όλα καλά έτσι. Όλα καλά, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, μιλήσαμε τώρα λίγο και για κάποιου συνεργάτε ακούστηκαν. Θέλετε να μιλήσουμε για όλη την ομάδα. Να μιλήσουμε, ναι. Λοιπόν, ο Ρέστης, ο Τιτζέι και Μπάσο. Λίστανος τα κρουστά, Γιάννη Δίσκος, κλαρίνα Σαξόφωνο. Κρουστά. Περικλείς τη στην τροπέτα, Λέξης Σαραπατσάκο στο Μπουζούκι, Λάμπης Κουντουρογιάννης στην αιθή κιθάρα. Ναι, σήμερα δηλαδή ε, δεν παίζουμε πάρα πολύ με το Λάμπη πλέον, γιατί έχει πάρα πολλά live με άλλες μπάτε, οπότε δεν προλαβαίνει. Ωραία. Οπότε ε, συνήθως είναι μαζί μας ο Στέλιος Ροβής. Ωραία. Αλλά εντάξει και δύο έρχονται. Yeah, αλλά yeah. Ο Στέλιος τυπικά είναι ο αντικαταστάτης του Λάμπη αλλά ο Λάμπης τελικά λιγότερο, οπότε γίνει ο Λάμπης ο αντικαταστάτης του Στέλιου που είναι ο αντικαταστάτης του. <laughs> <laughs> είναι αντικαταστάστητο αυτού του. <laughs> Μάλιστα. <laughs> και, μιλάμε για, και συνεχίζουμε με άλλα δύο ονόματα τα οποία δίνουν ιδιαίτερη μορφή πλέον, στην Ρένα τη Μόρφη <laughs> και στην προσθέκη του MSNG. <laughs> Να μιλήσουμε λίγο για όλους αν γίνεται, λίγο γρήγορα ή πλευθικά δεν ξέρω. Τη ε... τελευταία προσθήκη νομίζω είναι ξεχωριστή του Εμισηγεννιά. Όχι, όχι, ναι. ανάποδα τα λε. Η Της τελευταία προσθήκη είναι η, Ρένα, ναι. Ιρένα. η Ρένα, ναι. Ουσιαστικά ω τέλειο είναι η τελευταία προσθήκη. Αλλά... Εντάξει, εννοώ από τι δύο φωνέ. Όχι, με το Γίνικα ουσιαστικά συνεργαζο... συνεργαζόμαστε και έχουμε γνωριστεί από πολύ παλιά. Από ε... Την προηγούμενη μπάτα που είχα. Ναι. Όπου mm. ουσιαστικά τότε παίζαμε εμεί με, την... με αυτή την άλλη μπάτα στο Γκούρου στην Αθήνα, στην Πλατεία Θεάτρου, που γενικώ είχε. είχε εκείνη την εποχή ε, καταλήξει να είναι ουσιαστικά σημείο συνάντηση για, για πολλέ από τους δηλαδή πολλές από αυτές τις που, με τις οποίες τώρα ε, συνεργαζόμαστε ή με τους μουσικούς που, που ξέρουμε όλοι κάπως περάσαν από εκεί πέρα. Οι Μπέργκερος. Οι Μπέργκερος. Εκεί ξεκινάσανε. Yeah. Επίσης και ο Μανώλης ήταν εκεί ο Γίνκα ε, και είχαμε ξεκινήσει από τότε να, να συμμετέχεις σε κάποια Στην αρχή πιο αποσπασματικά, σε κάποια κομμάτια. Αυτό. Ε, μετά. Μετά περάσαμε για ένα διάστημα που είχαμε άλλη μπάντα. Που παίζαμε με τον αδερφό του Μανώλη. Ναι, και με τον αδερφό του Μανώλη. Εξί. Και μετά. Επί μάμπα, μετά τα πρώτα 1,5 χρόνο ξέρω εγώ. Ήρθε άρρηκτα σε κάποια. Και μετά βασικά ξεκίνησαμε να κάνουμε την set πρώτα με τον Μανώλη. Ήμασταν μόνο οι δυο μα παίζοντα. Η και. Ναι. Και MC. και MC και ήταν και ο Alex το Μπουζούκι. μπαίραμε mm -hmm. και κομμάτια ημάμ και hip-hop και άλλα κομμάτια Γενικώ. και μετά από αυτό... Έγινε μόνιμος. Στη... Ναι. Πολύ ωραία. Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι πάμε να ακούσουμε. και επιστρέφουμε για το φινάλι, ουσιαστικά. Το Grand final Oh, yeah. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι στο ραδιοφωνικό μου. Του βλέπω. Ε, θα θέλετε λοιπόν να μιλήσουμε σήμερα για τη σημερινή μέρα. Πέστε σε ένα φεστιβάλ πολιτικό. Γιατί σε ένα πολιτικό φεστιβάλ, ουσιαστικά, Ποιο είναι ο λόγο. Και... και να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα να πούμε. Ποια είναι η πρόθεση, Αν και μιλάμε στάση. για τη σημερινή μέρα, να πούμε για το χώρο που βρισκόμαστε, ο οποίο εντάξει, έχουμε μείνει άναυδοι. Συγχαρητήρια, δηλαδή, παιδιά. Μακάρι να συνεχίσετε. Γιατί είναι... στην Αθήνα δεν έχουμε δει τέτοιο μέρο. <laughs> <laughs> δηλαδή, ακόμα και στου μεγάλου ραδιοφωνικού σταθμού είναι. Καμία σχέση. Τέλο πάντων, γιατί είσαι σε φεστιβάλ πολιτικό, η, υπά, η απάντηση είναι γιατί όχι. Γενικώ στα πάντα δεν έχουμε κάποια σαφή πολιτική θέση. Mm -hmm. ε, και αυτό προκύπτει και από το γεγονό ότι δεν είμαστε, ε, δεν υπάρχει μία κεντρική προσωπικότητα, ξέρω εγώ, όχι τραγουδιστής ή καλλιτέχνη, ο οποίο αντιπροσωπεύει μια πολιτική θέση. Ε, Είμαστε 8 διαφορετικά άτομα και ο καθένας έχει τις δικέ του, του απόψει, τις δικές του. Ε, τι να πω. τις δικές του θέλει στη ζωή του. Οπότε δεν προσπαθούμε να επιβάλλουμε κάποια συγκεκριμένη πολιτική άποψη. Εντάξει, τυχαίνει να μην είναι και κανεί βαθιά πολιτικοποιημένο. Είναι και αυτό. Ναι. Αλλά Οπότε... εντάξει. Το, το, Πολιτικοποιημένο ή κομματικοποιημένο. Κομματικοποιημένο. Σίγουρα. Δηλαδή Νομίζω ότι αυτό είναι γραμμή. Αν υπάρχει μια γραμμή στον κρουπ, είναι αυτό. Πάντω, αν και δεν έχουμε σούμε, κάποια συγκεκριμένη πολιτική θέση σε συγκρότημα, μα αρέσει να παίζουμε σε φεστιβάλ του γενικότερου αριστερού χώρου γιατί και εμεί κάπου εκεί κινούμαστε mm -hmm. ε, συνολικά. Αύριο, α πούμε, έχουμε ένα live για το Κυριακάτοικο Σχολείο Μεταναστών στην Αθήνα. Και συνεχίζεται και πάλι σε φεστιβάλ του ΣΥΡΙΖΑ στην Αθήνα. Ε, στην Αθήνα, μετά από μια εβδομάδα, ναι. Ε, δεν, έχουμε, δηλαδή, δεν είναι ότι παίζουμε ξέρω, σε φεστιβάλ του ΣΥΡΙΖΑ και όχι τη ΚΝΕΙ ή της, κο, του ΚΟΕ. Παίζουμε σε όλα αυτά. Γιατί σε όλα υπάρχει κόσμο που θέλει να ακούσει και περνάμε καλά και νομίζω ότι προσφέρουμε σε κάτι το οποίο είναι καλό σε γενικέ γραμμέ. Ναι, συγγνώμη, σε αυτά τα φεστιβάλ συνήθω είναι πολύ φτηνό το ειστήριο. Είναι μια ευκαιρία για και για κόσμο που δεν θέλει να πληρώσει. Φοιτητέ, θέλνα... α πούμε. Εντάξει, παιδιά που δεν να, έχουν να πληρώσουν. Δεν έχουν να είναι πάντα μια καλή ευκαιρία. Οπότε δεν έχουμε κανένα άλλο. Δεν βρίσκουμε λόγο να μην το κάνουν. Εντάξει, τώρα μα φωνάξει χρυσά να βγει ένα φεστιβάλ, τι θα πάμε. Αλλά. <laughs> ναι. <laughs> είναι και αυτό μια άποψη. Εντάξει, κάποια στιγμή θα γίνει. Όπω πάνε να <laughs> κάνουν ένα φεστιβάλ. <laughs> Μάλιστα. Για εσάς τα, τα τραγούδια που περιέχουν κάποιο πολιτικό περιεχόμενο έχουν δυναμική να ακουστούν και να επηρεάσουν κόσμο. Ε, φυσικά έχουν εντάξει. Εννοείται αυτό. Ε, δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή υπάρχει πραγματικά πούμε, πολιτικό τραγούδι mm. στην Ελλάδα όπως υπήρχε ας πούμε ξέρω δεκαετία του 70 mm. επί κλπ. ή στη μεταπολίτευση. Mm. Υπάρχει πολιτικός στίγος αλλά είναι πιο... Είναι πιο ευρύ, είναι πιο απ' έξω από έξω. Ε, αλλά εντάξει, νομίζω ότι το τραγούδι, και να μην έχει πολιτική θέση σαφώς, μπορεί να έχει κοινωνική θέση, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μια πολιτική ιδεολογία επιβάλλει και κάποιε κοινωνικέ συνήθειε. Δηλαδή, με σε δεξιό συνήθω είσαι συντηρητικό. Οπότε, αν έχει ένα τραγούδι που λέει, ξέρω εγώ, που είχε ξέρω, τα ρεμπέτικα τραγούδια που λένε για αγκόμενε που πίνουνε και καπνίζουν μπάφου και διαλύονται. Εντάξει, αυτό είναι πολιτική δήλωση στην ουσία τη, χωρί να είναι άμεση, χωρί να είναι κομματική, αλλά είναι πολιτική. Οπότε και είναι σε όλα αυτά, άμα προσθέσει κανεί και την αισθητική, που όλα αυτά τα παλιά κομμάτια και ο ήχο αυτό έχουν μια συγκεκριμένη αισθητική, η οποία αν την τοποθετεί, α πούμε, απέναντι στη σύγχρονη κοινωνία το πώ είναι, και μόνο το γεγονό ότι επιλέγουμε τέλο πάντων αυτόν τον ήχο και αυτή την αισθητική, νομίζω είναι μια. Εντάξει, δεν θα την έλεγα πολιτική θέση, αλλά σίγουρα είναι μια θέση. Μάλιστα. Η δύσκολη κατάσταση που βιώνει η κοινωνία μας σας επηρεάζει όσον αφορά την έμπνευσή σας και τις δημιουργίες σας. Σίγουρα, Σε Εντάξει, σίγουρα σε επηρεάζει η κατάσταση την οποία βιώνεις. Ε, πρώτα απ' όλα γιατί ζεις μέσα τη. Και ε, μπορεί, δεν, εντάξει και πάλι δεν μπορώ να πει ότι εμεί άμεσα αςούμε, γράφουμε κάτι για αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Ισω κάποιε άλλε μπάδε, κάποιο άλλοι καλλιτέχνε να το κάνουν περισσότερο από εμά, σίγουρα βασικά, όχι ίσω. Αλλά εντάξει, χωρί να, να θέλω να μειώσω αςούμε, το πόσο τραγική είναι η κατάσταση, ε, γιατί εντάξει, όλοι εμεί, που είμαστε σε αυτό το δωμάτιο, σίγουρα είμαστε οι τυχεροί τη υπόθεση. Έτσι υπάρχουν άλλοι που περνάνε πολύ πιο δύσκολα. Αλλά αυτό που γενικώ στην τέχνη, όταν βλέπεις ότι υπάρχει σε, σε περίοδους, ας πούμε, κρίσης, συμβαίνουν ωραία πράγματα. Δηλαδή, το γεγονό ότι εσείς τώρα έχει αυτό το χώρο εδώ πέρα και είναι κάπως συνεργατικά φτιαγμένο κλπ, κλπ. Δεν είναι τυχαίο. Και, και δεν είναι τυχαίο που είναι τόσο ωραίος και υπάρχει, ας πούμε, ένα, ένα αίσθημα ότι κάτι γίνεται εδώ πέρα. Και το βλέπεις γενικά, δηλαδή, Μέσα από όλη αυτή τη δυσκολία που τραβάμε όλοι μας, και πάλι λέω σε κάποιο αυτοί βγάζουμε τους εαυτούς μας απ' έξω, γιατί, δόξω του έχουμε μια δουλειά και μπορούμε να επιβιώνουμε μέσα από αυτοί, βλέπεις ότι υπάρχει μια γενικότερη ομόνοια μεταξύ του κόσμου. Κατά κάποιο τρόπο, ή τουλάχιστον μια πλευρά του κόσμου. Εντάξει, γιατί υπάρχουν και ξαφνικοί που λένε. Αλλά υπάρχει ένα μέρο του κόσμου το οποίο αισθάνεται κάτι να το ενώνει και ότι είναι σε μια κοινή προσπάθεια. Δηλαδή, προχθέ πήγα να πληρώσω μια κλίση και τη έλεγα να μου τη βάλει μισή και μου λέει: Περίμεν, δεν μπορώ να σκεφαλώ μισή. Αλλά τέλο πάντων, μπορεί άμα περιμένει 6 μήνε, δεν θα σου έρθει πρόστιμο. Ενώ πριν από 3 χρόνια <στονίτλοι> θα πήγαινε και σου λέει Τι μισή, έχει περάσει η ώρα, κύριε ξέχε, έχει περάσει πέ, 10 Είναι αλλιώ τα πράγματα. Υπάρχει κάποια ομόνια και αυτό γενικά ωφελείται. Οπότε, ω προ αυτό, μάλλον μα επηρεάζει. Αλλά μπορεί να είναι και βλακίδι, δεν ξέρω. Ωραία, εσένα. Συμφωνεί. Συμφωνώ σίγουρα με αυτό. Και γενικώ πάλι, δηλαδή, προσπαθούμε να δούμε τα θετικά. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον έτσι το αντιμετωπίζω. Ε, και το τι μπορεί να βγάλει, τι, τι θετικό μπορεί να, να βγει από όλη αυτή την κατάσταση τελικά. Στην στη τέχνη, όπω είπε ο Λισανό, σίγουρα βοηθάει γιατί γίνεται. Και σίγουρα βοηθάει τα νέα πράγματα, δηλαδή το, τα, τα πράγματα που, που ξεκινάνε τώρα σε σχέση με, με πράγματα τα οποία είναι ε, established, που είναι ε, ε, ουσιαστικά κυριαρχούσανε στον χώρο αυτό όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ε, γιατί ουσιαστικά υπάρχουν ευκαιρίε, υπάρχει. Ε, ε, Και με τις τεχνολογίες, εντάξει, το οποίο είναι ένα άλλο θέμα μεγάλο. Ε, για, όσον αφορά τη μουσική και τη, τι μπορεί να γίνει και το πώ έχει αλλάξει το όλο πράγμα. Αλλά... Ναι, απλά προσπαθώ να δω και ό, τα θετικά πράγματα. Ντάξει, ένα, ένα mm. σίγουρα πολύ απλό θετικό πράγμα είναι ότι... Έχουν πέσει τιμέ στα, στα μέρη που γίνονται live, στι συναυλίε. Συναυλίες, ναι. Ναι. Το οποίο είναι εντάξει, γιατί παλιότερα υπήρχε μια σχροκοίρεια γύρω από αυτό το πράγμα. Αυτό βοηθάει σίγουρα ας, με τι μπάντε, τι μικρότερε, γιατί δεν μπορεί να σηκώσει μια μεγάλη παραγωγή. Ε, και πο, πολλής, πιο πολλοί κόσμοι προτιμάει πλέον να πάει να δώσει λιγότερα χρήματα και να περάσει, και να, και να περάσει καλύτερα. Αυτό σα έχει πειράσει και εσά, Δηλαδή, έχετε ρίξει κάτι στι απαιτήσει σα. Εντάξει. Εντάξει, εμείς δεν ανήκουμε στο... Α, σε αυτήν την κατηγορία, Στην, σε αυτή την κατηγορία. Ούτε, δηλαδή τώρα 4-5 χρόνια έχουμε ξεκινήσει, εμείς ζήσαμε, δηλαδή εμείς ουσιαστικά όσο γινόμασταν κι εμείς μπάντα συνέβαινε παράλληλα και, και η κρίση, δεν, είναι, δεν έχουμε επωφεληθεί από τη... Πολύ ωραία. Το γενικό νόημα πιστεύω το πήραμε. Κλείνοντα, γιατί ο χρόνο μα πιέζει, μα είπατε ότι σα αρέσει πάρα πολύ ο χώρο που βρισκόμαστε mm. εδώ πέρα. Το ραδιόφωνο το βλέπω γενικά. Κάτι γενικό και το ραδιόφωνο, όπω είναι έτσι, φτιαγμένο στι μέρε μα, σα αρέσει, πιστεύετε ότι σα έχει βοηθήσει, πιστεύετε ότι πρέπει να βοηθήσει, Εντάξει, σίγουρα μα έχει βοηθήσει το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο είναι ωραίο όταν είναι όπω είναι εδώ. Δεν υπάρχει επιλογή των κομματιών, δεν υπάρχουν playlist κλπ. Ε, εντάξει, και εμεί τα ραδιόφωνο που ακούμε στην Αθήνα είναι αυτά που δεν έχουν playlist. Έχουν παραγωγού που έχουν κάποια συγκεκριμένη άποψη. Δεν λένε συνέχεια μαλακίε κλπ. Εντάξει. εντάξει. Το ραδιόφωνο σου πάει, απελευθερώνεται δηλαδή, τα τελευταία ναι. χρόνια. Ε, ε, ε, μέσω του ίντερνετ. Και μέσω ίντερνετ έχει και λόγο. και εντάξει υπάρχουν και άλλοι παραγωγού. Αλλά νομίζω βελτιώνεται τα τελευταία χρόνια πολύ. Και σίγουρα είναι ένα μέσο το οποίο παραδοσιακά είναι τρομερά σημαντικό και πολύ όμορφο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τέλο στις επόμενες εμφανίσεις, για να ακούσει και ο κόσμος, πού εμφανιζόμαστε. Θα εμφανιζόμαστε σε γνωστό μέρος τη Αθήνα το οποίο δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε ακόμα. <laughs> Αλλά είμαστε πολύ κοντά σε να ανακοινώσουμε. Πολύ ωραία Επίσης θα παίζουμε μάλλον στη Θεσσαλονίκη, επίσης θα παίζουμε και αλλού στην Ελλάδα, επίσης μπορούμε να τα βλέπουμε όλα αυτά στο Facebook. Ναι, γιατί η hosting. Ναι, ναι. Προ το παρόν, κεντρωνόμαστε λίγο στο να προβλάβουμε να κάνουμε κανένα κομμάτι και ουσιαστικά σκοπεύουμε να ξεκινήσουμε τα περισσότερα live από μέσα Νοεμβρίου ουσιαστικά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ήμασταν εδώ στο ραδιόφωνο του Βλέπω που είσαι από τα μικρόφωνα Λίση εδώ Σφαλιρέα, Ωρέι Σφαλιρέα και Γιάννη Τανόπουλο. Για όλου σα που μα ακούσατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε. Εμεί ευχαριστούμε. Λοιπόν, η Mamba ήρθε η ώρα, καλός ώριμος τον έμψιγινκα. Γίνκα! ψίχια, εϊ εϊ, μια ιστορία σκεφτείς και κλείνει το τραπέζι. Σπάνε τα ώρα, τα δεσμά για αυτό που έχω μέσα μου σε ύπαρξη. Martirisa, oh, oh, oh. hey, hey, a a ah, hey, You know you know. You know you know you know you know that now that now that now that now that now that Πρόσεχε ένα καιρό, Μα πώ φοβάμαι. Ξήτω μια μέρα σε βγάζω. Γιατί να σε ξεχάσω, ποτέ δεν θα πω. Κεσαι κύριε μου, πάλι εδώ στο φεστιβάλ. Λέω του είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ πέρα. Σηκώνουμε ένα χέρι ψηλά. Ey, ey, ey, ey, ey, ey. ¡Fuego! Ey, te la van a given up, te quieren por falta. Nossetopto malí garra. Viene el equipo de Miami Teraji en la. Equipo de Se me me va. Pero lo político se va a tropezar y beta. Για πει να σε ξεχάσω, ποτέ δεν θα μπορώ Πολλές αγάπες γνώρισα, αγάπησα και χώρισα Μα όχι κι αν σε εσένα Φίλοι, Φίλοι, Φίλοι, παιδιά, να